Κυρίε μου και κύριοι, καλή σα ημέρα. Καλώ ήρθατε στο Ράδιο Αρθα στο 101,5. Στον τοίχο καρφωμένοι και σήμερα, Γιάννης Λαζάρου εδώ, 2681 4060, να μας κάνετε τις δικές σας παρατηρήσεις, όποια στιγμή θελήσατε. Κυρίες μου και κύριοι, καλημέρα σε όλους τους φίλους που είναι συνδεδεμένοι εκτός αέρος-αέρος, μέσω Ιερού Ιντερνεδίου. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, στην Πελοπόννησο, στην Κύπρο, σε όλους τους φίλους, στην Κουζάνη, στα Σέρβια, στο κουτούκι του Γιαβρή, στο Βασίλη στην Άουσα. Σε όλους τους φίλους, να έχετε ακόμη μια ευτυχισμένη μέρα, μέσα στη χώρα της ευτυχία. Κυρίες μου και κύριοι... Τε η ευτυχία... Γιόμψη ευτυχία... Τι έχουμε εδώ... Κυρίες μου και κύριοι... Ωπ, σιγά, τα πήρα με βάνα Ορίστε Καλώς τον. Ναι, ναι, σύσομαι Σύσομαι, ναι, ναι. Για τη λιφτηριά Μουσική Ναι, παρακαλώ Παρακαλώ, παρακαλώ Το έπαμε χτες, δεν το Αν <μιλίου> κάνω, αν ναι, θα το κάνω. Ναι, θα το κάνω, θα το κάνω. Να σε καλά φίλε μου, καλή σου μέρα. Να σου κάνω πιο αναλυτικό το σχόλιο για την ε, πορεία των, ε, ε, των ηγετών στο Μπαρίζι, ε, όπου μαζόχτηκαν εκεί. Κοίταξε, πιο αναλυτικό δεν θα μπορούσα να το κάνω, γιατί να ξέρω εγώ τώρα πόσου έχει δολοφονήσει ο Νεντανιάχου. Ακριβώ δηλαδή. Ξέρουμε ότι σκοτώνει αδιακρίτω σε όλο τον κόσμο και ειδικά του Παλαιστίνιου. Οπότε δηλαδή, το αναλυτικό δεν μπορώ να το κάνω. Το νούμερο δεν το ξέρω ακριβώ. Ε, Επίση ε, δεν ξέρω πόσοι λόγω τη πολιτική του Σαμαρά έχουν αυτοκτονήσει. Ακριβώς. Πόσοι είναι σε κατάθλιψη. Πόσοι είναι... Δεν γνωρίζω ακριβώ τα θύματα. Αν μιλά για αυτή την ανάλυση που μάλλον για αυτή θα μιλά. Λοιπόν, επίση μαζόχτηκαν εκεί ο Σούλτ, αφού το να ζει στο κάθαρμα όλοι τέλο πάντων ακριβώ δεν ξέρω τα θύματα του. Γιατί δεν είναι, δεν α δεν πούμε, ε, μια δημιουργία, ξέρω εγώ, ε, Αμερικάνων που μπήκε σε ένα χωριό στο Μαϊτάι, α πούμε στο Βιετνάμ και σκότωσε εκεί 300-423. Ήταν εκεί 423 και του σκότωσαν. Οπότε τα θύματα του Νετανιάχου, του Σαμαρά, τη Μέρκελ, του Σόιμπλε του Σούλτς δεν τα ξέρω ακριβώς οπότε ανάλυση ακριβή δεν μπορώ να σου κάνω αδερφέ Μουσική γεγονός πάντως είναι ότι οι πρωτομακελάριδες του πλανήτη αφού θες να επανέλθουμε στο θέμα μαζεύτηκαν να διαδηλώσουν για μια ιστορία που στήσαν οι ίδιοι. γιατί τελικά όπως βλέπετε από την πρώτη μέρα είχαμε δίκιο μέρα με τη μέρα αποδεικνύεται ότι οι ίδιοι την, ιστερι... την ιστορία με το περιοδικό και δολοφονήσαν και τέσσερις αθώνος ανθρώπους Μουσική Αλλά κυρία μου και κυρία μου εδώ πέρα έχουμε δηλαδή κρατώντας την ψυχραιμία μας θα τα παρακολουθήσουμε όλα Έρχονται στιγμές βέβαια που στρελαίνεσαι λες δεν αντέχω άλλο αλλά δεν γίνεται να με γίνεται τώρα να μην παρακολουθείς το κομμωτήριο που βγαίνει στο τηλεοράσιο να σου πει εγώ δεν θα σώσω την πατρίδα γιατί μέσα να πούμε έχουμε τα καλύτερα μακροοικονομικά και μικροοικονομικά προγράμματα Γίνεται να με το παρακολουθήσεις Κυρία μου και κυρία μου παρόλα αυτά ήρθαν οι μέτερε Εφίλοι Να στηρίξουν τον ένα και μοναδικό Να στηρίξουν τον πατριώτη Ο οποίος πέρασε και από την Άρτα χτες. Και βέβαια η Άρτα είναι η πατρίδα του φασισμού Μη σας κάνει εντύπωση το μέγεθος της... Είναι η πρωτεύουσα του εμφυλίου Λοιπόν Με σας κάνει εντύπωση η υποδοχή Και το παλαμάκι Γι' αυτό ακριβώς το Λόγο λοιπόν, Έφυγε Άρον Άρον να πάει στην Αθήνα Ουρίστη ναι, Χαίρετη Χαίρετη Χαίρετη Γι' αυτό ναι, γι' αυτό δεν έβαλε υποψηφιότητα στην άρτα ο Αλέξη. Για να, να τα διαλύσει όλα. Ναι, όλα όλα, Αλέξη πέρα. Κυρία μου και κυριέ μου, να επανέλθουμε όμω, ήρθε ο Ραχόι. Ο Ραχόι είναι Ισπανό Πρωθυπουργό Σομονταξία Σαλκαριών, Ευγνώσιο, Συνοταξία πολιτικών λάϊξαμαρά τηλού, κουρέλι, όλων αυτών των κουλοτούμεν, αθερμάτων υποτακτικών τη Μέρκελ και του Σόμπλε. Ήρθε λοιπόν, κυρία μου και κυρία μου για να βοηθήσει τον Αντώνη στο Άγιο Έργο μη και χάσει την κυβέρνηση του Αντώνης λοιπόν και μάλιστα ο κύριος Ραχώη υποθέτει ότι αν ο Σαμαράς ο συνέτερός του στο σκύψιμο χάσει τις εκλογές θα περάσει τα ίδια σε ένα χρόνο οχοχοχοχοχοχ με τους ποντέμος ορίστε ρε στιμνό. Δεν ξέρω καμιά αίτηση, πάρε σε καμιά ώρα σε παρακαλώ Τι αίτηση δεν έσομαι Τι αίτηση Για μια αίτηση μου Πάρτε τον Αθανάσιο σε καμιά χώρα Για να σας κάνει Κάνετε αίτηση Γίνετε Άγιοι κι εσείς Ξέσεις ότι έγινε Άγιος Ο Πάντερ Παΐσιος Το γνωρίζεις Ανακηρύχθηκε Άγιος Τώρα ρε πάντως που έγινε Άγιος Θα δεις ότι δεν θα ασχολιούνται μαζί του όσο ασχολιούνταν μέχρι τώρα που έγραφε τη... αυτά που έγραφε <Και> τέλος πάντων κυρία μου και κυρία μου δυστυχία μας φοβά του ο Ραχώης, ότι μπορεί να πάθε τα ίδια με τους Ποντέμος αλλά παρόλα αυτά λοιπόν κυρία μου και κυρία μου ήρθε έφαγε και αυτός εδώ τα τα μπρίκ του, να πούμε τα τέλος πάντων τα σε λινόριζες πως τα λένε και βόηθησε Βόηθησε του Σαμαρά Όλοι να βοηθήσουν του Σαμαρά Και πήγε στο καλό του Κυρία μου και κυρία μου Σήμερα η Ελλάς όλοι θα ασχοληθεί με το πουλάκι της Θα παίξει το πουλάκι της ολόκληρη η Ελλάς σήμερα Μη σου πάει το μυαλό Αμέσως το μυαλό να σου πάει στο κακόρε Για το Twitter σου μιλάω Αμέσως πονηρέ άνθρωπε Σήμερα λοιπόν 8 το βράδυ θα συντονιστούμε με τα πουλάκια μας διότι θα είναι σε, στον αέρα με το πουλί του ο Τσίπρας. Με το Twitter του, 8 η ώρα το βράδυ. Θα είναι η πρώτη συνέντευξη παγκοσμίως. Να, αυτά, πώς να μένεις έτσι εγκυβάρας μετά, ρε πούσιμο. Θα είναι η πρώτη συνέντευξη Έλληνα υποψηφίου μέσω διαδικτυακής πλατφόρμα. Για να με ενημερώσει του νεαρού ψηφοφόρου σαν εμένα, ορίστε. Έλα, ρε παιδάρε. Λέω πάρα πολύ. Λύ, νύ, νύ. σωστά. Σωστά. Έλα, γεια, γεια. Ναι ρε παιδί μου καλά κάνει ο άνθρωπος Και με διορθώνει στην Ήπειρο Είμαστε οπότε θα ασχοληθούμε Με τα πλιά μας Και ο Αλέξης με το πλίτ Είναι τα μονοσύλλαβα αυτά Πλί, σκλί Ναι ναι Λοιπόν Ουλιάς Μεγάλη 8 η ώρα το βράδυ Θα παίξουμε με τα πουλάκια μας όλοι Με τα πλάκια μας η πρώτη συνέντευξη Έλληνα υποψηφίου μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας μπα, μπα, μπα. για να ενημερωθούμε μη οι, οι νεαροί όχι νεαρή ψηφοφόροι mm. λοιπόν ε, και να παίξουμε περισσότερο επειδή έχουμε γνώση της ε, ε, του πεξίματο των πουλακίων καταλαβαίνεις μισό λεπτό γιατί μπέρδευσα τα τηλέφωνα Ορίστε, παρακαλώ. Ναι. Ναι. Ναι. Το Facebook. Ε, ε, το Facebook, λοιπόν, κυρία μου και κυρία μου, λέει ένα φίλο τον έκανα αρχηγό. Το πουλάκι θα τον κάνει πρωθυπουργό. Κυρία μου και κυρία μου, οι μέρες που περνάμε... Ε, που περνάμε, λέμε τώρα, παιδί μου, περνάνε κάποιοι. Μισκάτε και εσεί τώρα. Ρε. Είναι δύσκολες. Ε, βέβαια για τα μεγαλύτερα θέματα, εθνικά, αξιοπρέπειες, ηθικές και τέτοια, γαγρόν αγοράζουν. Οι πολλοί, διότι τρέχουν τώρα να βγάλουν τους εκλεκτούς τους και τα λιμπάν και τα λιμπάν, αλλά... Το θέμα είναι ότι... Δεν θα το πάρουν ποτέ χαμπάρι Θα έλεγα αν το πάρουν ποτέ χαμπάρι Τι, τι κάνουν και τι θα γίνει Δεν θα το πάρουν ποτέ χαμπάρι Μα ποτέ Διότι Αν σκεφτείς ότι η δημοκρατία που δημιουργήσαν Γιατί έτσι τους συμφέρει Εξαρτάται από το τρίτο κόμμα Και όχι από την πλειοψηφία Του λαού Για απλή αναλογική μιλάμε πάντα Λοιπόν ε, Τι άλλο μπορείς να περιμένεις τα άλλα τα βλέπουμε και θα δούμε και άλλα Δεν είδαμε τίποτα ακόμη Αλλά δείτε τώρα ας πούμε Τον αγώνα που κάνουνε Τον αγώνα που κάνουνε Όλοι για να βγάλουνε τρίτο Το Μποτάμι Το Μπόμπολα δηλαδή και το Λαμπράκι Το Μέγκα Τσάνελε Λοιπόν και Ή το Βενιζέλο ο οποίος ήταν ο ρυθμιστής λέει. Προσέξτε μεγάλε Πάντα Η το βενιζελο ο οποίο ηταν ο λέει. προσεξτε μεγαλε παντα η Στη δημοκρατία που δημιουργήσανε Πάντα κυβερνούσε και συνεχίζει να κυβερνάει η μειοψηφία Μουσική Οπότε κυρία μου και κυριέ μου Σύμφωνα και με τη λεμόντ, Τη λεμόντ, ναι Αυτός που θα κυβερνά την Ελλάδα θα είναι ο Θεοδωράκης Διότι ο Θεοδωράκης μέσα σε έξι μήνες Βρήκε ο Παδούς, σε ιδεολογίες, γέλα Εντάξει δεν λέω να μην γελάς. Βρήκε δηλαδή πως βρεθήκαν Πως μαζοχτήκαν Πότε τα είπαν Πότε τα συμφωνήσαν Πότε τον προ... προβάλουν, Πότε τον κάνουν τρίτο κόμμα Είναι ένα απορρίζ η... η αυστριακή φίλη σου Μια ειδισούλα να σου πω τώρα Παρακαλώ Το και, το, πει, ε, ε, ε, ε, σου έχω το τονίσει επανειλημμένο. <σκοίγε> να σου πω κάτι. Σου το το αυτή είναι μια μεγάλη μπαρούφα. Αλλά μάλλον δεν Θα σου το πω πάλι. Να, θα, σου πω το, θα σου εξηγήσω για μία ακόμη φορά. Μπα το εμπεδό. Ε, έλα. έλα για. Μου λέει η τη τηλεακροατή εδώ πέρα. Η δημοκρατία. Επαναλαμβάνοντα τη ρύση του Μπακογιάννη η δημοκρατία στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιαίξοδα και το έχω πει και θα το πω για μία ακόμη φορά μπας και το τα ταλέπορε τηλεακροατή μου ότι αυτή είναι μία εκ των πολλών μπαρουφών οι οποίες έχουν υποθεί και τη χρησιμοποιούν μέχρι σήμερα δημοκράτες τύπου παπαγαλιών στα κανάλια πολιτικών στην Ελλάδα κλπ η δημοκρατία είναι αδιέξοδο από μόνη της οπότε αυτό είναι μια μεγάλη μπαρούφα που χρησιμοποιούν οι δίθεν δημοκράτες οι δίθεν διανοητές οι δίθεν γενικός οι δίθεν της ζωής τον οποίον έχει ξεραθεί η γλώσσα από το γλύψιμο, από το κάρφωμα για να βγάλουν το παντεσπάνι τους αν με κατήλαβες έχει καλός εάν όχι δια ακόμη φορά, έχει κακός Λοιπόν που λες πάντως; Ναι. ναι. ναι. Λοιπόν, εντάξει, καλά το πε φίλε να πούμε, όπω το πε. Αυτή τη, δημιουργη... τη δημοκρατία δημιουργήσαν και κάθονται τώρα και συζητάνε στη δημοκρατία του. Κατάλαβε γιατί είναι αδιέξοδο αυτή η δημοκρατία που δημιουργήσαν. Είναι η ίδια διέξοδο. Όχι, δεν υπάρχουν αδιέξοδα σε αυτή τη δημοκρατία. Είναι η ίδια η δημοκρατία που δημιουργήσαν αδιέξοδο για σένα. Για σένα που νομίζει ότι. Για τον οπαδό του. Ο οπαδό του νομίζει τώρα ότι άμα βγουν αυτοί να πούμε ποπό και καλά τι έγινε. Αλλά το αδιέξοδο παραμένει. Η δημοκρατία ως αδιέξοδο παραμένει διότι δεν μπορεί την κοινή λογική, η κοινή λογική να χωνέψει ότι η μειοψηφία στη δημοκρατία θα κυ κυβερνάει μια ζωή. Δεν γίνεται ρε, μεγάλε. Δεν χωνεύεται ούτε με αλκασέντζερ. Τώρα θα μου πεις εσύ κάνει κολοτούμπε για μια διορισμό για να σε βολέψουν. Άλλο αυτό. Αυτό δεν είναι δημοκρατία μεγάλε αυτό που έχει στο μυαλό σου εσύ ψηφίζοντας όλον αυτόν τον συρφετό για να βολευτείς να διατηρήσεις τα κλεμμένα σου να κάνεις, να... δεν είναι δημοκρατία αγαπητέ μου είναι κολομεγλυφία, ξέρω εγώ πες κάπως αλλιώς μπουλοκομοκρατία κάπως αλλιώς, δημοκρατία πάντως δεν είναι, πάντως κυρία μου και κυρία μου να σε ενημερώσω ότι η σύμμαχή σου, η αδελφή σου εν, ε, ε, ενωμένη Ευρώπη που δεν κάνεις χωρίς αυτήν Αυστριακή, διότι ναι Έχει συμμάχους και αδελφούς τους Αυστριακούς όχι τους Έλληνες που πεθαίνουν Του συνανθρώπου σου εδώ τους Αυστριακούς έχει συμμάχους λοιπόν, δεν τους ενδιαφέρει αν η Ελλάδα καταστρέφεται θέλουν το κέρδος από τους τόκους των δανείων λοιπόν, που μας έχουν βάλει και όχι την αποπληρωμή του κεφαλαίου, πρόσεξε, θέλουν, τους, θέλουν τόκους, τόκους, τόκους, θέλουν λεφτά. Και έτσι λοιπόν είπαν οι πρώτοι το όχι στην παράταση της αποπληρωμής του ελληνικού χρέους και τη μείωση του επιτοκίου δανεισμού της Ελλάδας. Αυτό το έκαναν πρώτοι οι σύμμαχοί σου, οι αδελφοποιτοί σου, οι αυστριακοί. Κατά άλλα, εσύ τρέχα πίσω το σούργελο τώρα να το... Διότι το σούργελο που υποστηρίζεις Διότι ακριβώς το ίδιο σούργελο είσαι κι εσύ Δεν μπορεί να κάνει χωρίς τους Αυστριακούς στην Ενωμένη του Ευρώπη Λοιπόν πάρτα λοιπόν με αυτού είσαι Δεν εννοεί να το καταλάβεις ακόμη Ότι είσαι με αυτού. Δεν εννοείς Καλά αφού δεν εννοάς Πάμε παρακάτω Χωρίστε Έλα παλικάρι μου <laughs> ναι, ναι. Μα δεν είδες Κάνεις χωρίς αυστριακούς τώρα δεν κάνεις ε, ε, Εξαπανέκαθεν Εξαπανέκαθεν Μας ξέσκησε το πάτε ρωτήμα τι, τι είχε βαλτι. Μάλιστα και... Μα δύσκολο έλα για. Τι με ρωτάς ρε φίλε τώρα Από πότε έγιναν σύμμαχοί μας οι αυστριακοί Εξαπανέκαθεν ο αυστροουγγαρέζο, εκεί ο αυστριακό αυτοκράδρομο δεν τα πήρε παρέα με τον Λεωνίδα στι θερμοπύλε. Πριν υποστηρίξουν την Ελλάδα. Εξαπανέκαθεν ήταν ε, σύμμαχοί μα οι αυστριακοί. Εξάλλου, ποιο προμήθευε όπλα τον κολοκοτρόνη. Ποιο πολέμαγε το 40 εδώ να διώξει το, <χω> του αυστριακού του ίδιου του Ναζιστές Σε παρακαλώ πολύ τώρα. Εδώ μιλάμε μεγάλη, Έχουμε λαλίσει, καταλαβαίνω τώρα. Ο Μίτσο Απνάνο Ραχούλα. Είναι σύμμαχος με το Γιούγκερ. Δηλαδή, ε, ε, καταλαβαίνει τώρα, τι, τι, τι, τι, το χωράει το μυαλό σου. Ο Μίτσο, ο Χλιμίτζουρα, απ' την άνω κάτω, Ραχούλα, είναι σύμμαχος με τον Γουλδούμπερ, τον Αυστριακό. Δεν καταλαβαίνει τώρα. Και τρέχει να υποστηρίξει τον υποψήφιο του Αυστριακού στην Ελλάδα. Σε παρακαλώ πολύ, δηλαδή. Μιλάμε μεγάλα για λογική κουνούπιου. Παρακαλώ. Σωστός Σωστός Σωστός Ναι Σωστός Πολύ σωστά παρατηρεί εδώ ένας φίλος. Αυτή είναι η δημοκρατία τους Στα χαρτιά είμαστε ισότιμα μέλη Στην πραγματικότητα Μας πηδάνε μέχρι τρίτη γενιά να πούμε Και θα μας πηδάνε στον αιώνα τον άπαντα Αυτή είναι η πραγματικότητα Άι τώρα να πεις εσύ την πραγματικότητα στο Μίτσο. Πού ο αρχηγός χτες Και ο Μίτσο έβαλε πλα... έστρωση χαλιά Να Κατάλαβες, γιατί ο αρχηγός τον έκανε σύμμαχο με τον ραχόι και με τον Αυστριακό Μπορείστε <σχειά> <σχειά> <σχειά> Δεν λέμε για Όστρια ρε παιδάκι μου Λέμε για για Αυστρία Αμάν θα λαλίσετε να πω <σχειά> Έχουμε λαλίσει όλοι να ε, Ωραε πούσι μου <γιλώκη> Έλα γεια, γεια. Ε, λαλήσει, αδερφέ Έχεις δίκιο απόλυτο να μου Έχεις δίκιο απόλυτο <γιλώκη> Πάντως μην ανησυχείς μεγάλε Η Τρόικα θα έρθει Αλλά θα έρθει θα καθυστερήσει Κανα δύο μήνες <γιλώκη> ε, Καταλάβες απ ε, Με την αξιολόγηση και αυτά ε, Λοιπόν Κατάλαβες τώρα έτσι, διότι σε δυο μήνες θα υπάρχουν μεγαλύτερες αυτές, η νέα κυβέρνηση θα θέλει περισσότερα, νέα φορέ που πρακτικά έχουν να φέρουν. Καταλαβαίνει μεγάλε, σύμμαχε του Αυστριακού Μίκτσου, ο Μίκτσου, που είσαι σύμμαχος με τον Αυστριακό. Εσύ ρε μεγάλε, ναι ρε γατοπάρδε. Με λίμενα σου λέω θα τελειώ, θα πόσο θα... Αν θα μου πει, θα γίνουν εκλογές Μετά τάκα έχουμε απόκριες Δεν σταματάνε τα γλέντια στην Ελλάδα ρε, <laughs> Δεν σταματάνε τα γλέντια στην Ελλάδα Τέλος <laughs> Είναι ένα συνεχές πανηγύρι Για τους ξεπουλιμένους Και είναι πολύ ρε μου πάρα πολύ ρε. Ένα συνεχές πανηγύρι Λοιπόν μεγάλε Τα ξανάπαμε τα, ξ... τα... τα μα τα ξαναλέμε Μας ξαναπροειδοποιεί ο Χαρδουβέλερ Ο Έλληνας ναι ότι αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σταματήσει να δανείζει λεφτά τις ελληνικές τράπεζες τότε θα πρέπει να πάρουν λεφτά από την Τράπεζα της Ελλάδας ρε παιδιά δηλαδή αυτοί οι παπάριδες τέλος πάντων, συγγνώμη κιόλας το εκφράζουμε έτσι αλλά, αλλά, για να καταλάβεις τώρα μεγάλε η, η, η, η Τράπεζα της Ελλάδας για να καταλάβεις με συγχωρείς τώρα που το λέω, δεν το λέω έτσι εσύ το ξέρει. η Τράπεζα της Ελλάδας είναι ένα υπο αυτής της ε, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ακριβώς όπως το ακούς είναι ελεγχόμενη και υποκατάστημα δεν γίνεται να κλείσει το υποκαταστημά σου από τη στιγμή που θέλεις να εισρέει χρήμα πως θα γίνει ρε Μίτσο σύμμαχε του Αυστριακού και του Γερμανού να το πω να το εμπεδώσεις να... και άμα το εμπεδώσεις τον μου τι έγινε παρακαλώ πάρα πολύ σωστά Ναι ναι ναι ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ένα τηλεακροατής εδώ ορειόμενο μου λέει: Στα παπάρια μου, μου λέει: Και αν δεν πάρουν λεφτά οι τράπεζε, πολύ απόλυτο δίκιο, μεγάλο, διότι όλα, όπω ε, σημείωσε ο φίλο τηλεακροατής, όλα, ανάπτυξα, περνάνε μέσα από τι τράπεζε. Πάντω, να κάνω μια πρόταση στι τράπεζε και να, παιδιά, στείλτε κάμια προμήθεια για αυτό που θα σα πω, γιατί θα οικονομήσετε. Θυμόσαστε που είχατε ξέρω εγώ τώρα ότι με ακούνε εκεί τουλάχιστον σε δύο τράπεζες θα το πείτε στους, στους διευθυντές σας λοιπόν ε, θυμόσαστε που δίνετε δίγορα κόπο δάνεια γαμοδάνεια για γάμους δηλαδή ε, φοιτητοδάνεια σπιτοδάνεια ε, ξεβρακοδάνια, δίνετε αβέρτα μπράβο τώρα λοιπόν σας προτείνω το εξή. θα δίνετε δανειοδάνεια Κατάλαβε, δηλαδή για την αποπληρωμή των δανείων που έχει ο άλλος εκεί αντί να τον κυνηγάτε να πούμε θα του δίνετε δάνειο, θα μου πει τι θα πάρει στο τέλο, το τρίτο το μακρύτερο δεν έχει σημασία θα πάρει στο σπίτι αυτό έχει στη... από την αρχή αλλά τουλάχιστον θα κινείται το χρήμα γιατί από το δάνειο που θα πάρει αυτό θα πάει να πάρει και κανένα κιλό ψωμί μπας και, το... και αγοράσει αλεύριο φούρνα ρε. μεγάλε πάρ το χαμπάρι ότι το υποκατάστημα δεν το κλείνει γιατί το υποκατάστημα είναι ρουφάει χρήμα Οπότε λοιπόν μην ακούς τώρα ο Χαρδουβέλερ, ο Χαρ... όλα αυτά τα σφαχτάρια, όλα αυτά τα σφαχτάρια είναι ε... υποτακτική ενός συστήματος, θα μου πεις εσύ δεν είσαι, γιατί εσύ εντάξει μπορεί να την πάτησε για μίαν ετέραν φορά και να είσαι σύμμαχος με τον Αυστριακό, αλλά εσύ δεν είσαι μεγάλο σφαχτάρια, εσύ είσαι δημοκράτης πάνω απ' όλα. Ουρίστη. Γιατί ναι. Μου λέει ένας τηλεαγρατής εδώ Θα χτυπιέμαι μου λέει σαν τα πόδια από το γέλιο Να, να μείνουμε στο Ευρώ να, με τον αγώνα, Μετά τον αγώνα που κάνουν οι πολιτική μας Ατρελαινόμουν από τη χαρά μου λέει Και εντό ολίγου λέει Η Γερμανία να το γύρναγε στο Μάρκο Θα, έκαν, θα έρχνε πολύ γέλιο Βγάλε ε, Το θέμα είναι ότι αυτοί γελάγανε και θα συνεχίσουν να γελάνε μαμάς. Ενημερωτικά να σας πω ότι τα 315 δις ευρώ που θα έδινε σε εταιρίες ο οικονομισιών ο Γιούγκερ δηλαδή για να δραστηριοποιηθούν σε μέλη κράτη της ΕΟ της ΕΕ με το, το αποδέχτηκε αυτό. Ε, τα αποδέχτηκαν οι το πρόγραμμα αυτό λοιπόν η Ενωμένη ΕΕ, Ευρώπη και επίσης θα γίνουν φοβερά έργα ενέργειας και ευρυζωνικά δίκτυα Αιλα έργα καταλαβαίνει τώρα θα έχουμε γνώση εμείς εδώ από αιλα έργα ειδικά στην περιοχή της Σάρτα. ξέρετε για πόσα εκατομμύρια πακέτα έπεφταν στα αιλα έργα πριν κάποια χρόνια δεν μπορείτε να φανταστείτε και είναι έργα εδώ τα βλέπουμε είναι αιλα, αλλά εμείς τα βλέπουμε έχει ανακουφιστεί η ζωή μας από αυτά τα άιλα έργα Δεν μπορείς να φανταστείς δηλαδή Από άιλο έργο άλλο τίποτε Οπότε 315 δις τώρα Θα γίνει ο κριτς πέταλος Είς. Να λυσάξουν, δεν πρόλαβαν Τώρα το έκοψαν <laughs> Δεν να <χαθείτε. laughs> Δεν έχουμε Όχι τηλέφωνο έχουμε Λοιπόν που λες μεγάλε Αυτά που τι σου έλεγαν να πούμε μπερδεύτηκα εδώ Ναι Ναι που λες 315 δις άιλα έργα Ωρε μάνα μου Καταλαβαίνει τώρα γιατί σκίζονται μεγάλε Σκίζονται μεγάλε Μεγάλες μασόχαψες Κυρίε μου και κύριοι Πάντως ο Αλέξης Υποσχέθηκε ότι οι δανειολήπτες Στεγαστικού δανείου Θα μπορούν Να ξεκινούν από τις 74 δόσεις και όσο πάει με το ποσό που θα είναι 30% του εισοδήματος του δανειστή συγγνώμη ρε Αλέξη άμα δεν έχει εισόδημα ο Δανιστής. όχι δεν τρελαθώ θα πάθω ασφυξία θα πάθω τέλος έλα αγαλώ θα λειτουργεί το ίντερνετ Α, για κάντε κανένα refresh, φρές ε, τι να σα πω, από πού παίρνετε τηλέφωνο Από την Αθήνα Τι γύρετε και πείτε, μου Μου νέο εκεί από την Αθήνα Όπως τα λέμε ε. Πάντω Ναι, το κοιτάμε και, και θα το διορθώσουμε Αν είναι από εμάς το πρόβλημα αμέσω, Να είστε καλά, ευχαριστώ Να είστε καλά, καλή σας μέρα από την Αθήνα εδώ κάποιο πρόβλημα υπάρχει με το, το Ιερόν το Ιντερνέδιο γιατί ρε Ιντερνέδιο μου την κάνεις αυτή την ιστορία αυτή τη στιγμή και μας απέκοψες από τους φίλους οι οποίοι είναι όξο από την όξο από την, την Ελλάδα από την Άρτα τουρίστη Αμάν π... Αμάν Λες σαμποτάζει ναι σαμποτάζει το διαδίκτυο γιατί θα βγει ο Τσίπρας με το πλήττ το πλοί, το πλοί, το πλοί μπορεί να κάνουν Φίλε μπορεί να κάνουν σαμποτάζ στο διαδίκτυο Γιατί θα βγει ο Αλέξης με το πλοί Λοιπόν ε, Τι σου έλεγα λοιπόν μεγάλε Ναι 74 δόσεις λέει ο Αλέξης Και αυτό, ρε Αλέξη άμα δεν έχει εισόδημα Τι να δώσει ρε Αλέξη Όχι <σμουλί> Γεια, λοιπόν, λοιπόν, ακούστε, τώρα εσεί που είστε παραόξο δεν ακούτε μέσω Ιντερνετ 2, αλλά τέλο πάντων θα ακούσετε την εκπομπή από το site. Λοιπόν, που λε, ε, μεγάλε, να συνεχίσουμε εμεί την εκπομπή. Λοιπόν, 1η Ιανουαρίου απελευθερώθηκαν οι πληστηριασμοί πρώτη κατοικία. Έλα, μην μου λε τέτοια. Αυτά είναι κόλπα. Χωρί να υπάρχει κανένα νομικό πλαίσιο που να προστατεύονται οι δανειολήπτε σιγάρε ρε δανειολήπτη αφού είσαι τώρα σύμπαχος με τον Αυστριακό Τι τι θες την προστασία τώρα και το νομικό πλαίσιο Οι κατασχέσεις λοιπόν από τις τράπεζες απελευθερώθηκαν και αυτές Το δημόσιο ασφαλιστικά ταμεία αρχίζουν να γίνονται καθημερινό φαινόμενο κα Μεγάλε Έχουν προγραμματίσει συγκεντρώσεις εκ και, ε, και άλλοι οργανισμοί Οι πληστηριασμοί stop, η πρωτοβουλία πολιτών αυτή στα ειρηνοδικεία <Τι> Παιδιά μου καλά Καλά μου παιδιά <Τι> Ορίστε <Τι> Ναι τα 30 Ακριβώς τα 30% του οδηγών <Τι> Ναι ναι Ναι ναι <Τι> <Τι> <Τι> <Τι> <Τι> Έτσι ρε φίλε Πώς το λες Από πού να τα βρει το 30% κάποιος Που έχει να δίμερο γάματο Κοντεύει 5 χρόνια να δίμερο γάματο Από πού ρε, παιδιά, ρε. Που... Πάντω, εσύ Μεγάλα δεν χρειάζεται ούτε νομικά πλαίσια ούτε αφού έχει σύμμαχο τον Αυστριακό. Θα στολίσει το πρόβλημα ο Σαμαρά. Ε, δεν το συζητάω. Μπενιζέλο. Και μην ξεχνάμε το Γιωργάκη. Καλά για τον ποτάμι, δεν συζητάμε. Πάντω, Μεγάλα πήραν μεροδιά ότι μετά από 10 χρόνια το κατάλαβαν ότι το βιβλίο ιστορία τη τέχνη τη Τρίτη Λυκείου αναφέρει ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα δεν κλάπηκαν πρόσεξε αλλά μεταφέρθηκαν στην Αγγλία από τον Λόρδο Έλγιν βέβαια το βιβλίο γράφτηκε και εγκρίθηκε από την κυβέρνηση Σιμίτη αλλά δεν έχει σημασία είδαμε και τους προηγούμενους είδαμε και τους επόμενους τι κάνανε αφού όμως το πήραν χαμπάρι μετά από 10 χρόνια εντάξει ευκαιρία να, δι, να γράψετε καινούργιο βιβλίο να οικονομήσει και κανένα η με τη διόρθωση μάλλον γιατί για να γράψετε Άσε τώρα τα βάλαν οι κυνηγοί με το ΣΥΡΙΖΑ χαμός γίνεται οι όλοι με το ΣΥΡΙΖΑ τα βάλαν. καταστροφές καταποντισμοί όλα σου λέω όλα με το ΣΥΡΙΖΑ όλα ο ΣΥΡΙΖΑ τα κάνει διότι λέει το κυνήγι το κυνήγι λέει θα τους το απαγορεύσουν λέει το κυνήγι λοιπόν κατάλαβες μεγάλε; δηλαδή το κυνήγι πρόσεξε τώρα. να ήταν το κυνήγι α πούμε μέσω Επιβίωση, έλεγες να αντιδράσει. Αυτοί τώρα που κυνηγάνε, κυνηγάνε από χόμπι. Πάνε και σκοτώνουν τα ζωντανά από χόμπι. Μυρίζουν το αίμα των ζωντανών από χόμπι. Βάζουν και φωτογραφίε, μάλιστα, στο φάτσαμπούκ και καλά την πεδαράδε είμαστε, στείλοντα καρτέρι στο λαγό. Δεν είναι μεγάλε, λοιπόν, αυτό είναι χόμπι. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημά σου είναι το χόμπι σου, γιατί αλλονών είναι η επιβίωσή του. Πλάκα, μα κάνει. Πλάκα μας κάνεις, ε, εκτός από βλάκα μας κάνεις και πλάκα τώρα. Αρακαλώ. Ορίστε. Καλό το φίλο, να σε καλά, καλή σου μέρα. Να σε καλά, να σε καλά. Να σε καλά. Γεια χαραγιά. Λοιπόν ο φίλος μου, καλή του μέρα. Καλή μέρα σε όλους. Οπότε λοιπόν μεγάλε. Ο πω, πω. 5.000 τζιχαντιστές. Κυνηγάει η Europol. Έλα, παρακαλώ. Ναι, ναι, σωστά. Καλά, λέει ένα φίλο. Είναι για τα διέξοδα τη Δημοκρατία που λέγαμε. Στην Ελλάδα είναι ένα εκατομμύριο άδειε. Αυτοί βγάζουν πρωθυπουργό όποιον θέλουν. Για το χόμπι του. Μεγάλε, πρόσεξε. Η επιβίωση σου, η ζωή σου, το μέλλον σου, το παιδί σου εξαρτάται από το χόμπι του αλουνού. Το καταλαβαίνεις αυτό. Καταλαβαίνεις τι δημοκρατία δημιουργούν, δημιουργήσανε. Η ζωή σου, μιλάμε. Η ζωή σου. Το παιδί σου. Το μέλλον σου. Εξαρτάται από το χόμπι του αλουνού. Ναι, μεγάλε. Τι λες τώρα, 5.000 Ευρωπαίους τζιχαντιστές αναζητά... Η Ευρωπόλ, μέχρι τις 17 Ιανουαρίου θα χτυπήσουν ξανά. Ου. 17 πότε έχουμε ρε παιδιά μεθαύριο, ου, πού. Πω, πω. Σε ευρωπαϊκή χώρα κάτι στείλουν πάλι οι μυστικές υπηρεσίες των παιδιών, ναι, ου. θα δούμε τι θα γίνει. Ου. Τελικά κυρίας μου και κύριοι, για να μην αγωνιάτε, εγκρίθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο με ψήφους των σοσιαλιστών και των φιλελευθέρων, παρακαλώ, η ελεύθερη καλλιέργεια μεταλλαγμένων οργανισμών. Τέλος, τέλος, θα φυτέβεις σιτάρι, θα βγαίνει που Θα σου κουβαλάει και το σιτάρι. Το κάθε μέλος κράτος της ΕΕ έχει δικαίωμα να μην υιοθετήσει το νόμο, αλλά εφόσον ήδη οι δύο χρεοκοπημένε χώρες, Ισπανία και Πορτογαλία πρώτε σε έβαλαν μπροστά να καλλιεργήσουν χιλιάδε στρέμματα, καταλαβαίνεις τι θα γίνει στην έρμη Ελλάδα, του Μίτσου που είναι και σύμμαχος με τον Αυστριακό Παρακαλώ Μουσική Καλημέρα Μουσική Να σε καλά Καλή σου μέρα, καλή σου μέρα Λοιπόν αυτά που μεγάλες, μεγάλε μεγάλες, μεγάλε Αφού Ισπανία και Πορτογαλία Έγινε ό,τι έγινε καταλαβαίνει τι θα γίνει στην Ελλάδα Που είναι και σύμμαχος Η Ελλάς με την Αυστρία Ορίστε Ορίστε Χαρείτε την Ευρώπη σας. Καλά λένε ένα φίλο σου. Γεια σου ρε Χρήστο. Και Ψέλη, γιατί ρε με τη χθεσινή εκπομπή. Α, σ' αρέσει. <laughs> λοιπόν, καλά. Να σε καλά Χριστάρα. Λοιπόν, διαβάζω κανένα mail εδώ που μου στέλνουν οι φίλοι. Λοιπόν, ε, τώρα κοίταξα να δεις μεγάλε όσο για τα, για τα μεταλλαγμένα. Έτσι, αυτά που ψήφισαν στη, από την Ευρώπη και η Πορτογαλία και η Ισπανία τα έβαλε μπροστά. Μην ξεχνάτε, κάτι πάρα πολύ απλό, στην Ελλάδα το 70-75% ανήκε στην ε, Αγροτική Τράπεζα η οποία πέρασε στα χέρια της Πυραιός, αν δεν απατώμε. Εάν κάνετε απλά τους συνειρμούς ε, ποιοι κουμαντάρουν και ποιοι διοικούν όλες αυτές τις ιστορίες, η Μοσάντο θα πανηγυρίζει σε λίγο στην Ελλάδα, δεν θα μείνει άκλαφτο ε, τίποτα. Ακλά αυτό είπα, τι είπα ρε παιδιά ναι Δεν θα μείνει τίποτα Όλα, μα όλα Θα είναι μεταλλαγμένα Θα μου πεις ε, και τι έγινε Εδώ έχει μεταλλαχθεί ο εγκέφαλός σου Και νομίζεις ότι είσαι σύμμαχος με τον Αυστριακό Και ο Αυστριακό σε βοηθάει Και τρέχεις πίσω από τον υποψήφιο του Αυστριακού Να τον κάνεις αύριο Βουλευτή, Υπουργό, Πρωθυπουργό Γεγονός πάντως είναι ότι δεν χρειαζόμασταν εδώ ε, μεταλλαγμένους σπόρους μεταλλαχτήκαμε από, από μόνοι μας μεταλλαχτήκαμε και δεν χρειάστηκαν πολλά χρόνια ορίστε παρακαλώ ναι. Ναι. Ναι. Ναι. το θέμα λοιπόν είναι ότι όπως πολύ καλά συμφωνεί ένας φίλος εδώ πέρα αρκεί να είσαστε στην Ευρώπη το μέλλον των παιδιών σας το τι θα γίνει ε, με αυτή την κατανάλωση, όλη, με την κατανάλωση τη, των μεταλλαγμένων και όλη αυτή την ιστορία ε, για το μέλλον στο οποίο θα ζουν τα παιδιά σας Ποσό σας ενδιαφέρει αρκεί να πες το, να είσαστε εσείς και το κόμμα σας στην εξουσία Δυστυχώς ο φίλος τηλεακροατής έχει απόλυτο μα απόλυτο δίκιο Έχει απόλυτο μα απόλυτο δίκιο τα πράγματα κυρία μου και κυριέ μου δεν θέλουμε να γίνουμε πως το λένε απεσιόδοξοι αλλά μιλάνε από μόνα τους. Λοιπόν είναι τελειωμένα θα κάνουν ό,τι τους γουστάρει όποτε τους γουστάρει διότι δεν αντιστεκεται κανένας. οταν λεμε κα-νε-νας. Όταν λέμε κανένας τελεία και παυλα Κανένα. μιλήσει κατά καιρούς, για τη συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση έχουμε μιλήσει κατά καιρού για την Πάπια που κάνουν κάποια άλλα αριστερά κόμματα λέγε με Κοτσούμπα και τα λιμάν και τα λιμάν έχουμε μιλήσει κατά καιρού για όλα αυτά όλοι συμπράττουν για την ολοκλήρωση αυτού του μορφώματος που λέγεται Ενωμένη Ευρώπη παρακαλώ ζούκου ναι ναι ναι ναι, ναι. Έχω τον Ζούκοφ, εννοεί το Ντόσκα που έβαλε στο ψηφοδέλτιο επικρατίας ο... ο Τσίπρας, τον Μπασόκοφ Ζούκοφ, το Ντόσκα, το, το, ο οποίος από του στρατού έγινε φύλαρχο του ΣΥΡΙΖΑ. Κυρία μου και κυριέ μου, αυτά είναι γραμμένα σε ένα χθεσινό αρθράκι, το οποίο ε, μπορείτε να βρείτε... Στο μπλοκάκι της εκπομπής Στον τοίχο Από που μπορείτε να ακούσετε και την εκπομπή Όποιοι δεν την ακούσατε Ολόκληρη και τα λιμπάν Και τα λιμπάν το, το αρθράκι αυτό Κυρία μου και κυρία μου Έχει τίτλο Η ασυλία της Μπούρδας Διότι όπως σημειώνουμε και στο αρθράκι Ο κάθε υποψήφιος Μέσω ενός άγραφου νόμου που τον έχουν πάρει αυτοί μέσω των κομμάτων τους και της δημοκρατίας τους λέει και κάνει ό,τι γουστάρει σε βρίζει, σου βρίζει τη μάνα, τον πατέρα σε ξεσκίζει ιερά, όσια, ιστορία τα πιστεύω σου ενώ εσύ δεν έχεις δικαίωμα να του ανταπαντήσεις με, ή με λόγια ή με μια σφαλιάρα στο κάτω-κάτω δεν έχεις κανένα δικαίωμα, έχουν ασυλία Οπότε λοιπόν είναι, ε, υπάρχει η ασυλία της Μπούρδας Η ασυλία της Μπούρδας Λοιπόν mm -hmm. αυτήν ζούμε αυτές τις μέρες Μπορείτε σας παρακαλώ πολύ Όποιος ε, θέλει να μπει στο, στο μπλογκάκι εκεί στον τοίχο Και να διαβάσει το αρθράκι Η ασυλία της Μπούρδας Όπου αναφερόμεθα και στο κομωτήριο Τζίνα Το οποίο η οποία Τζίνα εκεί που έβαφε τον ήχη στο κομμωτήριο και έφτιαχνε το μαλλί μιζόν πλή σαν του Χριστόδουλα του Ξηρού τη ήρθα ξαφνικά της κοπέλας να δώσει και διαταγή στο στρατηγό Φράγκο λοιπόν να κατεβάσει τα τάνξ λέει γιατί ε, μη και βγούμε από το ευρώ διότι η Τζίνα δεν μπορεί να κάνει χωρίς ευρώ είναι υποψήφια βουλευτήνα και αυτή μην σα πω για τον υποψήφιο βουλευτή τα Γιάννενα που σε άλλο κόμμα έβαλε υποψηφιότητα και με άλλο κόμμα ε, βγήκε από το πώς το λένε και από το ερυνοδικείο όπω διάλογο το λένε. Δεν καταλαβαίνουν ούτε με ποιο κόμμα βάζουνε υποψηφιότητα. Μεγάλε. Οι γίνε, οι Γινές και όλοι αυτοί, οι ήλιορχοι που γίναν φύλαρχοι και τα Λιμπάν και τα Λιμπάν και τα λυμπάν. Δυστυχώ, κυρία μου και κυρία μου, αυτή είναι η δημοκρατία του. Η Μπούρδα έχει ασυλία Δεν έχει ασυλία η κοινωνική δικαιοσύνη Για την οποία έπρεπε να κόπτονται όλοι Η οποία έπρεπε να είναι Η ιερή Η ιερότερη του Ευαγγελίου Στο οποίο προσεύχεστε Ασυλίες λοιπόν έχουν Οι γίνες Όλες αυτές οι Μπούρδες Μια δημοκρατία που είναι Δεν είναι για γέλια, είναι για κλάματα Μπορείστε παρακαλώ Χαχαχαχα! Ναι! Καντελέξτε, δεν ξέρουμε! Δεν τους ενδιαφέρει αδέρισα Τίποτα! Έτσι, Δεν κατάλαβα, άνα ναι. μην ναι. Να σε καλά Είσαι φίλε μου Να σε καλά, να σε καλά Ό,τι επιθυμείς, γεια χαρά, γεια Γεια, γεια, γεια Λοιπόν, μεγάλη τη σου έλεγα Σου έλεγα λοιπόν Μου είπε ένας φίλος εδώ πέρα Δυστυχώς έτσι είναι, μπερδεύτηκα λίγο με την κατάσταση ε, ε, ότι δυστυχώς αυτή είναι η παιδεία μας και πάρει για παράδειγμα του αγρότες ούτε καταλαβαίνουν τα χαρτιά που υπογράφουν ούτε καταλαβαίνουν τα, τα σημειώματα που τους στέλνει η, η, η τράπεζα ε, και παρόλα αυτά τρέχουν πίσω, πίσω από τον κάθε ισοτήρα να τον παλαμακίσουν ο οποίος τους χώνει πιο βαθιά στα σκατά. Δυστυχώς έτσι είναι φίλε μου Όπως ακριβώς το λες Αλλά δεν, δεν διορθώνεται Και όλα σε αυτό το πράγμα Διότι να Άντε να γίνουμε λίγο δραματική και να πούμε Ότι χωρίς κούραση στη ζωή Δεν μπορείς να πετύχεις τίποτε Μα αυτή η κούραση είναι πνευματική Μα είναι σωματική Αλλιώς δεν γίνεται Στην Ελλάδα τα τελευταία 30-40 χρόνια Όπως καταλαβαίνει, Το εύπεπτον δεν χρειάζεται κούραση Οπότε Γι' αυτούς είναι μια χαρά όλα. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι πριν κλείσουμε και δεν επανέρθουμε να κλείσουμε την εκπομπή παρέα. στεγνώνα τα ματωμένα ρούχα μου όπως τον άγαμε μνώνα σαν κατεμένη μου γένια η κοινωνία μας κρατά ενέχυρο άμα Θέε μας ταςί, μπορεί τον κόσμο να ποιά, μας μη σανά το χάρτι, μας μη το χάρτι. μου τα στρατόπεδα πήγα μαζί με το λαό που πήραν ό,τι αγάπησα όπως και στο Μενελάο σαν κατεμένη μου γένια η κοινωνία μας κρατά ενέχυρο αμπανάτι τότε η επαναστασία, τότε του κόσμου Ιαπωνιά μας βήσανα το χάρτι μας βήσανα το χάρτι αυτά τα ωραία μας είπε η σωτηρία λοιπόν για την για κάποια σακατεμένη γενιά και φτάσαμε στο σημείο να έχουμε σακατεμένο ολόκληρο αυτό το πράγμα το οποίο λέγεται λαός κυρίες μου και κύριοι έχουμε τελειώσει για σήμερα μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο ε, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ Για τις ε, πολύ ωραίες παρατηρήσεις σας Αλλά και για την υπομονή σας ε, Να Είσαστε ακροατές αυτής της εκπομπής Ευχόμεθα να είσαστε Απαξάπαντες πάρα πολύ καλά Για και χαρά σας Πεμ,